Λόγος ασκητικός, επονομαζόμενος Πλάκες Πνευματικέ του Αβά Ιωάννου, καθηγουμένου των μοναχών του όρου Σινά. Το ασκητικό αυτό λόγο απέστειλε στον Αβά Ιωάννη ο καθηγούμενος της Ραϊθού. Είναι διηρημένος σε τριάντα κεφάλαια, τα οποία σαν βαθμίδες κλίμακος Αναβιβάζουν όσους τα ακολουθούν, από τα χαμηλότερα ή τα υψηλότερα. Εξού, και το βιβλίο αυτό ονομάστηκε κλίμαξ του Ιωάννου του συναήτου Κλίμαξ που σημαίνει σκάλα. Λόγος πρώτος Περιαποταγής Εκ του βιβλίου κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου, του συναίτου, Δια την Αποταγήν του Ματέου Βίου Το από άρχεστε, είναι ορθόν και πρέπον, εφόσον απευθύνεται προ υπηρέτα του Θεού. Αυτού λοιπόν του αγαθού και υπεράγαθου και πανάγαθου Θεού και βασιλέως μας, ο οποίος ετίμισε όλα τα λογικά όντα που δημιούργησε με το δώρο του αυτεξουσίου. Άλλοι είναι φίλοι του και άλλοι γνήσιοι δούλοι του. Άλλοι είναι αχρήι δούλοι του και άλλοι τελείως αποξενωμένοι από αυτόν. Υπάρχουν τέλος και αυτοί που είναι εχθροί του και είναι αδύνατοι και ανίσχυροι. Φίλους κατεξοχήν του Θεού, ο ιερέ φίλε, εμείς οι αμόρφωτοι θεωρούμε τις νοερές και ασώματες δυνάμεις των αγγέλων. Γνήσιους δούλους του Θεού, εκείνους που εξετέλεσαν και εκτελούν το Πανάγιο θέλημά Του ακούραστα και χωρίς καμία παράληψη. Αχρίους δούλους, ονομάζουμε αυτούς που αξιώθηκαν μέν να λάβουν το Άγιο βάπτισμα, δεν εφύλαξαν όμως γνήσια της προ τον Θεό υποσχέσεις τους. Ως ξένους και εχθρούς του Θεού θα εννοήσουμε αυτούς που είναι αβάπτιστοι ή που δεν έχουν ορθή πίστη. Αντίπαλοι τέλος του Θεού είναι εκείνοι οι οποίοι όχι μόνο απέκρουσαν και απέριψαν από τη ζωή τους το θέλημα του Κυρίου, αλλά και πολεμούν με πάθος αυτούς που το τηρούν. Επειδή όμως για κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων που αναφέραμε, χρειάζεται να γίνει ιδιαίτερος και ανάλογος προς κάθε περίπτωση λόγος, για μας δε τους αμαθής δεν είναι συμφέρον επί του παρόντος να τα αναπτύξουμε όλα αυτά, εμπρός λοιπόν ας απλώσουμε με αδιάκριτο υπακοή το ανάξιο χέρι μας προς τους γνησίους δούλους του Θεού, οι οποίοι, μας επίεσαν με την ευσέβειά τους και μας ευβίασαν με την εμπιστοσύνη τους, ώστε να υπακούσουμε στην προσταγή τους. Και αφού δεχθούμε από τη δική τους σοφία, την πένα, και την βυθίσουμε στο νοητό μελάνι, που είναι η σκυθροπή και συγχρόνως χαροπή ταπεινοφροσύνη, ας τη πάνω στις λίες και λευκές καρδιές τους, σαν σε χαρτί. Μάλλον δε, σαν σε πλάκες πνευματικές, και αναγράφοντας τα Θεία Λόγια, ας είπουμε τα εξής. «Ο Θεός είναι για όσους θέλουν η ζωή και η σωτηρία τους. Όλων και των πιστών και των απίστων και των δικαίων και των αδίκων και των ευσεβών και των ασεβών και των απαθών και των εμπαθών και των μοναχών και των κοσμικών ακόμα και των σοφών και των αγραμμάτων και των υγειών και των ασθενών και των νέων και των ηλικιωμένων Είναι κάτι παρόμοιο με την ακτινοβολία του φωτός με τη θέα του ηλίου και με την εναλλαγή των εποχών τα οποία προσφέρονται εξίσου σε όλους τους ανθρώπους και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, διότι δεν υπάρχει προσωποληψία στο Θεό. Ρωμαίους, δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερο κεφάλαιο. Πέμπτον, ο άνθρωπος, ο ευσεβής, είναι μια λογική και θνητή, η οποία θεληματικά αποφεύγει τη ζωή και το δημιουργό της, που υπάρχει αιώνια και τον θεωρεί ως ανύπαρκτο. Αυτό είναι ο άνθρωπος ο ασεβής, ο οποίος είναι μια λογική ύπαρξη και θνητή, αλλά θεωρεί το Θεό ως ανύπαρκτο. Έκτο, παράνομος. Παράνομος είναι αυτός που με την κακή του σκέψη διαστρέφει το νόμο του Θεού και που νομίζει ότι πιστεύει ενώ έχει επιθυμίες και αντιλήψεις αντίθετες προς το Θεό. 7. Χριστιανός είναι η απομίμηση του Χριστού όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο και στα λόγια και στα έργα και στη σκέψη. Πιστεύει δε ορθά και αλάνθαστα στην Αγία Τριάδα. 8. Θεοφιλής Θεοφιλής είναι εκείνος που απολαμβάνει όλα τα φυσικά και αναμάρτητα δώρα του Θεού, Συγχρόνως όμως δεν αμελεί όσο μπορεί να επιτελεί το αγαθό. Ένατον, εγκρατής. Εγκρατής είναι αυτός που ζει μέσα στους πειρασμούς και τις παγίδες και τους θορύβους του κόσμου και αγωνίζεται με όλη του τη δύναμη να μιμηθεί τη ζωή εκείνων που είναι απειλαγμένη από τους θορύβους του κόσμου. Δέκατον. Μοναχός. Μοναχός είναι η τάξη και η κατάσταση των ασωμάτων αγγέλων που κατορθώνεται μέσα σε υλικό και ρηπαρό σώμα. Μοναχό είναι εκείνο που είναι αφοσιωμένο μόνο στι εντολές, στου λόγου του Θεού και τι εφαρμόζει σε κάθε περίοδο, σε κάθε χρόνο και τόπο και πράγμα. Μοναχό. Είναι μια συνεχής βία της ανθρωπίνης φύσεως και μια αδιάκοπη φυλακή των αισθήσεων. Σημαίνει φυλακή, προσοχή των αισθήσεων. Μοναχός. Μοναχός είναι το αξαγνισμένο σώμα, το καθαρό στόμα και ο φωτισμένος νους. Μοναχός είναι η λυπημένη ψυχή που είναι απασχολημένη με τη συνεχή μνήμη του θανάτου και όταν είναι ξύπνια και όταν κοιμάται. Ενδέκατο. Αναχώρησης από τον κόσμο. Αναχώρησης από τον κόσμο είναι το να με τη θέλησή σου πράγματα επενετά και να αρνηθείς τη φύση για να επιτύχεις το υπέρ φύσιν. 12. Όλοι όσοι εγκατέλειψαν πρόθυμα τα βιωτικά, το έπραξαν αναμφιβόλως για τη μέλουσα βασιλεία ή για τα πολλά τους αμαρτήματα ή για την αγάπη του Θεού. Εάν κανείς από τους τρεις αυτούς σκοπούς δεν τους παρεκκίνησε, τότε η αναχώρησή τους είναι παράλογη. Παρ' όλα αυτά, ο καλός μας αγωναθέτης περιμένει να δει ποιο θα είναι το τέρμα του δρόμου. 13. Όποιος εξήλθε από τον κόσμο για να σκορπίσει το φορτίο των αμαρτιών του, ας μιμείτε εκείνου που κάθονται μπροστά στους τάφους έξω από την πόλη, όπως οι αδερφές του Λαζάρου, η Μάρθα και η Μαρία, και ας μη σταματήσει τα θερμά και πύρινα δάκρυα και τους άφωνους ολοληγμούς της καρδιάς του, ώσπου να δεί και αυτός τον Ιησού. Ότι ήλθε και απεκύλησε το λίθο της πορώσεως από την καρδιά του και ελευθέρεσε το νου του σαν άλλο Λάζαρο από τα δεσμά των αμαρτιών και διέταξε τους υπηρέτες του Αγγέλους Λύσατε τον από τα πάθη και αφήστε τον να πορευτεί προς τη μακαρία απάθεια. Εάν δεν πράξει έτσι, τότε δεν έκαιρδισε τίποτε με την αναχώρησή του από τον κόσμο. τέταρτον, Όσοι θέλουμε να φύγουμε από την Αίγυπτο, τη σκλαβιά δηλαδή, και να ελευθερωθούμε από την τυραννία του Φαραώ, Έχουμε οπωσδήποτε κι εμείς ανάγκη ενός Μωυσέως, ο οποίος θα είναι ο μεσίτης μας προς το Θεό και ο οδηγός μας μετά τον Θεό. Αυτός θα ήσταται μεταξύ της πράξεως και της θεωρίας και θα υψώνει προς χάρη μας τα χέρια του προς το Θεό. Έτσι, καθ' από Αυτόν, θα πετύχουμε να διαβούμε τη θάλασσα των και θα κατατροπώσουμε τον αμαλίκ των παθών. Εκείνοι δε που στηρίχθηκαν στις δικές τους δυνάμεις και νόμισαν πως δεν έχουν ανάγκη από κανένα οδηγό, οπωσδήποτε απατήθηκαν. απτήθηκαν. Εκείνοι που εξήλθαν από την Αίγυπτο, είχαν ως οδηγό το Μωυσή, αλλά και αυτοί που έφυγαν από τα Σόδομα είχαν οδηγό τους άγγελο. Και οι μεν πρώτοι που είχαν τον Μωυσή σαν οδηγό από που θεραπεύουν τα πάθη της ψυχής με τη φροντίδα και τις οδηγίες ανθρώπου γιατρού, με αυτόν μοιάζουν. Αυτοί είναι όσοι εξέρχονται από την Αίγυπτο, στην ελευθερία. Οι δεύτεροι μοιάζουν προσεκίνους που επιθυμούν να καθαριστούν από τα κάθαρτα και άθλια πάθη της αρκός. Γι' αυτό χρειάζονται άγγελο ιατρό, ατρό. Δηλαδή, εις άγγελο άνθρωπο θα έλεγα για να τους βοηθήσει. Διότι στην προχωρημένη σύψη των τραυμάτων χρειαζόμεθα πολύ έμπειρο γιατρό. Δέκα Βία πράγματι και συνεχείς οδύνες πρέπει να έχουν όσοι επιχειρούν να ανεβούν στον ουρανό με το σώμα τους. Και μάλιστα στις αρχές της μοναχικής ζωής. Με χρυσό του οι φιλίδωνες τάσεις και η σκληρότηση της καρδιάς μεταστραφούν με τη βαθιά λύπη και το πένθος σε αγάπη προς το Θεό και σε αγνότητα. Δεκατονέβδομον Μόχθος, πραγματικός μόχθος και πολύ και αφανή πικρία μας περιμένουν και ιδίως τους αμελής έως ότου κατουρθώσουμε τον λέμαργο και φιλομάκελο Κίνα, σκύλο δηλαδή, το νου έτσι τον ονομάζει ο Άγιος, φιλομάκελο Κίνα, το νου λοιπόν να τον κάνουμε φίλο της προσευχής και της καθαρότητος με τη βοήθεια της απλότητος, της πολύ αοργησίας και της επιμελίας. Όμως, ας έχουμε θάρρος εμείς οι και αδύνατοι και με πίστη αδίστακτη ας παρουσιάσουμε με το δεξί μας χέρι και ας εξομολογηθούμε στο Χριστό την ασθένεια και την αδυναμία της ψυχής μας. Έτσι θα λάβουμε οπωσδήποτε τη βοήθειά Του και μάλιστα περισσότερο από όσο το αξίζουμε, αρκεί μόνο να βυθίζουμε συνεχώς τον εαυτό μας στο βυθό της ταπεινοφροσύνης. Δέκατο όγδο Ας γνωρίζουν καλά όλοι όσοι αρχίζουν το σκληρό και πιεστικό αλλά και ελαφρό συγχρόνο αγώνα, ότι ήρθαν να πηδήσουν σαν μέσα σε φωτιά, σε πυρ πειρασμών και θλίψεων, εφόσον ξεκίνησαν με τη διάθεση να κατοικήσει μέσα τους το θεϊκό Άιλο Πύρ. Γι' αυτό προηγουμένως, πριν κάνει την αρχή, πρέπει να εξετάζει καλά ο καθένας τον εαυτό του και έπειτα να πλησιάζει για να γευθεί τον άρτο με τα πικρά χόρτα και να πιεί το γεμάτο δάκρυ από τύρι της μοναχικής ζωής. Μη τυχόν, η επιπόλαιη κατά ταξίστου στο στράτευμα των μοναχών γίνει αιτία της καταδίκης του. Δέκατον ένατον Εφόσον και όλοι όσοι βαπτίστηκαν δεν θα σωθούν. Δεν χρειάζεται να εξηγηθώ με περισσότερα λόγια. Όλα πρέπει να τα απαρνηθούν. Όλα να τα καταφρονήσουν και να τα περιγελάσουν όλα να τα αποτινάξουν όσοι προσέρχονται στη μοναχική πολιτεία, για να βάλουν έτσι στερεό θεμέλιο. Οι Καλό τρίδομο και τρίστηλο θεμέλιο είναι η ακακία, η νηστεία και η σοφροσύνη. Σοφροσύνη σημαίνει και εγκράτεια. Όλοι οι εν Χριστόν από αυτά αρχίσουν, παίρνοντας παράδειγμα τα νύπια, διότι αυτά δεν έχουν καμιά κακία και πονηρία, ούτε επιθυμία και κοιλιά χόρταγη, ούτε σάρκα που φλογίζεται και αποθυριώνεται. Όσο όμως προχωρούν στην αύξηση της τροφής τους τα νύπια, παρουσιάζεται όπως φαίνεται και η πύρωση της σαρκός. 21. Είναι πραγματικά βδελυκτό και επικίνδυνο να αποχαυνοθεί ο παλαιστής μόλις αρχίσει η πάλη. Έτσι δείχνει σε όλους ότι εύκολα θα τον σφάξει ο εχθρός. 22. Είναι οπωσδήποτε ωφέλιμο το αποφασιστικό και ορμητικό ξεκίνημα και για αργότερα όταν τυχόν παρουσιαστεί αμέλεια και αδράνεια. Διότι την ψυχή που άρχισε με ανδρία τον αγώνα και έπειτα τον χαλάρωσε, την κεντά σαν κεντρή η ανάμνησης του πρώτου ζήλου, πράγμα που πολλές φορές αναπτέρωσε και έσωσε αρκετούς. Αυτοί έμοιασαν έτσι με που ανανεώθηκαν τα πεσμένα τους φτερά. 23. Όταν η ψυχή προδώσει τον εαυτό της και χάσει τη μακαρία και πολυπόθητη θέρμη που είχε στην αρχή, Α ερευνήσει επιμελώς να εξακριβώσει από ποια αιτία την εστερήθηκε τη θέρμη αυτή και εναντίον αυτής της αιτίας ας αναλάβει όλο τον πόλεμο και το ζήλο της. Διότι δεν υπάρχει άλλη θύρα από την οποία να επιστρέψει η θέρμη για τον αγώνα, παρά μόνο αυτή η θύρα από την οποία έφυγε η θέρμη. 24. Αυτός που απαρνήθηκε τον κόσμο από το φόβο της κολάσεως είναι όμοιος με το θυμίαμα που ενώ καίγεται, στις αρχές αναδίδει ευωδία, στο τέλος όμως καπνίζει. Εκείνος που απαρνήθηκε τον κόσμο με την ελπίδα του μελλοντικού μισθού, καταντά μια μιλόπετρα που γυρίζει συνεχώς το ίδιο μέρος. Όποιος όμως αναχώρησε από τον κόσμο για την αγάπη του Θεού, ευθύς εξ αρχής έχει μέσα του φλόγα, η οποία, αν τυχόν πέσει σε ξύλα ή σε δάσος, αυξάνει υπερβολικά. Και συνεχώ επεκτείνεται προ τα εμπρό. 25. Μερικοί κτίζουν πλύνθου επάνω σε αλλι Άλλοι στερεώνουν στήλου επάνω στο χώμα. Κι άλλοι, αφού βάδισαν ο λίγο πεζί και ζεστάθηκαν τα νεύρα και οι τους, κλειδώσει του, προχώρησαν έπειτα γρηγορότερα. Όποιος έχει νου, ας εννοήσει τις συμβολικές αυτές εικόνες. 26. α τρέξουμε πρόθυμα, συναισθανόμενοι ότι μας κάλεσε ο Θεός και βασιλεύς, μήπως και τα χρόνια της ζωής μας είναι λίγα, οπότε θα βρεθούμε χωρίς καρπούς την ημέρα του θανάτου μας και θα πεθάνουμε από την πείνα. Α ευαρεστήσουμε τον Κύριο όπως οι στρατιώτες τον Βασιλέα. Οπωσδήποτε μετά την επιστράτευση μαζιταει ζητάει, μάλλον, η ακριβής εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας. 27. Ας φοβηθούμε τον Κύριον όπως τα θηρία, διότι εγνώρισα ανθρώπους που πήγαιναν να κλέψουν και των Θεών δεν τον φοβήθηκαν. Μόλις όμως άκουσαν στο μέρος εκείνο τα γαυγίσματα των σκύλων, αμέσως οπισθοχώρησαν. Έτσι αυτό που δεν πέτυχε ο φόβος του Θεού, το κατόρθωσε ο φόβος των θηρίων. 28. Ας αγαπήσουμε τον Κύριο όπως αγαπούμε και σεβόμεθα τους φίλους μας. Είδα πολλές φορές ανθρώπους που λείπησαν το Θεό και δεν ανησύχησαν καθόλου γι' αυτό. Όταν όμως συνέβη να πικράνουν αγαπητά τους πρόσωπα, έστω και σε κάτι μικρό, έκαναν το παν, χρησιμοποίησαν κάθε τέχνασμα, εσκέφτηκαν κάθε τρόπο, υποβλήθηκαν σε κάθε θλίψη και ομολόγησαν το σφάλμα τους και παρακάλεσαν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλους φίλους είτε με δώρα, προκειμένου να αποκαταστήσουν την πρώτη αγάπη τους. 29. Οπωσδήποτε, στην αρχή της μοναχικής μα ζωής, με κόπο και πικρία εργαζόμεθα τις αρετές. Έπειτα όμως, όταν προχωρήσουμε, δεν θα αισθανθούμε καθόλου λύπη ή λίγη λύπη στην εξάσκησή τους, όταν, δε τέλος, αφανιστεί το θνητό μας φρόνημα και γυριαρχήσει στην ψυχή μας η προθυμία, τότε πλέον θα τις εργαζόμεθα με όλη μας τη χαρά και το ζήλο και το πόθο και τη θεϊκή φλόγα. Πριν, όσο είναι αξιέπαινοι αυτοί που ευθύς εξ με χαρά και προθυμία καλλιεργούν τις αρετές, και εκτελούν τις εντολές του Θεού τόσο ελεηνοί είναι εκείνοι που εχρόνισαν στην άσκηση και όμως με κόπο ακόμη τις εξασκούν αν βέβαια τις εξασκούν Ας μην αποστρεφόμεθα ούτε να κατακρίνουμε τα σπεραστικάς αποταγάς διότι γνώρισαν ανθρώπου λιποτάκτες οι οποίοι χωρίς να το θέλουν συναντήθηκαν με τον βασιλέα που είχε βγει έξω και από τη στιγμή εκείνη έγιναν δορυφόροι του, τον ακολούθησαν στο παλάτι και δείπνησαν μαζί του. 302. Είδα σπόρο που έπεσε τυχαία στο έδαφος και όμως έκανε εξαιρετικό και πολύ καρπό καθώς πάλι και το αντίθετο. 303. Είδα έναν άνθρωπο που είχε κάποια βλάβη στην όρασή του να μπαίνει στο ιατρείο για κάποια άλλη ανάγκη. Να τον κρατάω λίγο περισσότερο ο γιατρός με τη φιλοφρόνησή του, με αποτέλεσμα να καθαριστεί και να απαλλαγεί από την ομίχλη που σκέπαζε τα μάτια του. Έτσι, μερικά ακούσια και τυχαία περιστατικά που συνέβησαν σε μερικούς είχαν αποτελέσματα βεβαιότερα και ουσιαστικότερα από ό,τι μερικά εκούσια. 34: Κανεί α ας μη θεωρήσει τον εαυτό του ανάξιο για τη μοναχική πολιτεία, προφασιζόμενος το βάρος και το πλήθος των αμαρτιών του, κι ας μην νομίζει ότι ταπεινώνει έτσι τον εαυτό του, ενώ στην ουσία φοβάται μην πως τις ιδονές του κόσμου, φεύγοντας για τη μοναχική πολιτεία. Όλα όσα λέει είναι προφάσει εν όπως μας λέει ο Ρο μη ψαλμός. Διότι εκεί όπου ακριβώς υπάρχει βαθιά και σαπισμένη πληγή Εκεί χρειάζεται και μεγαλύτερη θεραπεία για να καθαριστεί. Άλλωστε στο ιατρείο δεν πηγαίνουν οι υγιείς. 35: Εάν ο επίγειος Βασιλεύς μας προσκαλούσε να καταταγούμε στο στρατό του, να τον υπηρετούμε και να πολεμάμε μάλιστα στο πλευρό του, δεν θα καθυστερούσαμε, ούτε θα προφασιζόμαστε τίποτε. Αλλά θα τα εγκαταλείπαμε όλα και με προθυμία θα τρέχαμε κοντά Του. Ας προσέξουμε λοιπόν μήπως ενώ μας προσκαλεί ο βασιλεύς των βασιλέων ο Κύριος των Κυρίων και ο Θεός των Θεών στην ουράνια παράταξη των μοναχών αρνηθούμε την πρόσκληση από κνηρία και εραθυμία και σταθούμε έτσι αναπολόγητοι Μπρος μέγα και φοβερό βήμα της κρίσεως 36. Μπορεί βέβαια να βαδίζει κανείς Ενώ είναι δεμένος με τις υποθέσεις του κόσμου Και με βαριές σαν σιδερένια αλυσίδε, Φροντίδες Αλλά θα βαδίζει με δυσκολία Όπως και εκείνοι που έχουν σιδερένια δεσμά στα πόδια τους Βαδίζουν πολλές φορές αλλά συνεχώς κοντάφτουν και πληγώνονται. έβδομον Ο άγαμος, που βρίσκεται στον κόσμο και είναι δεμένος μόνο με τα πράγματα του κόσμου, μοιάζει με αυτόν που έχει τις χειροπέδες. Για τούτο, και όταν αποφασίσει να τρέξει προς το μοναχικό βίο, δεν εμποδίζεται, ενώ αυτός που ήλθε σε γάμο Μοιάζει με εκείνον που τον έχουν δέσει χειροπόδαρα. 38. Μερικοί κοσμικοί που ζούσαν αμελώς με ρώτησαν «Πώς μπορούμε εμείς που ζούμε με συζύγους και είμαστε περικυκλωμένοι με τόσες κοινωνικές υποχρεώσεις να ακολουθήσουμε τη μοναχική ζωή» και τους απήντησα Όσα καλά μπορείτε να τα κάνετε. Κανένα να μην περιγελάσετε. Κανένα να μην κλέψετε. Σε κανένα να μην μπείτε ψέματα. Κανένα να μην περιφρονήσετε Και κανένα να μην μισήσετε. Να μην παραμελείτε τον εκκλησιασμό. Να δείχνετε συμπόνια στους φτωχού Και κανένα να μην σκανδαλίσετε. Σε ξένο πράγμα και σε ξένη γυναίκα να μην πλησιάσετε αρκεστείτε στη δική σας γυναίκα. Εάν ζείτε έτσι, ούμακραν έστε της βασιλείας των ουρανών, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο δωδέκατο κεφάλαιό του στο στίχο 34. Τριακοστόν ένατον Ας τρέξουμε με χαρά και με φόβο προς τον καλό αγώνα, χωρίς να φοβούμεθα τους εχθρούς μας, διότι αυτοί παρατηρούν την όψη της ψυχής μας, ώστε κι αν εμείς δεν τους βλέπουμε, έστω κι αν εμείς δεν τους παρατηρούμε. Κι όταν δουν την όψη της ψυχής μας αλλαγμένη από το φόβο, τότε επιτίθενται δρημήτερα εναντίον μας, επειδή αντελήθηκαν οι δόλοι, οι δαίμονες ότι φοβηθήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν ας τους επιτεθούμε με Ανδρεία, διότι κανείς δεν θέλει να πολεμά εναντίον εκείνου που μάχεται με ζήλο. Τέσσερα Ο Κύριος, φερόμενος με συγκατάβαση, ελάφρυνε τον αγώνα των Αρχαρίων για να μην κουραστούν ευθύ εξ αρχής και γυρίσουν αμέσως στον κόσμο. Γι' αυτό χαίρεται εν κυρίω πάντοτε. Φιλιππισίους τέταρτο κεφάλαιο, στίχος 4. Όλη η δούλη του Θεού χαίρεται πάντοτε, αφού αντιληφθείτε το πρώτο αυτό δείγμα της αγάπης του δεσπότου. Χαρέτε ακόμη αφού σκεφτείτε ότι αυτό σας έχει προσκαλέσει στον αγώνα της μοναχικής ζωής. 401. Αλλά και τούτο φαίνεται ότι κάνει πολλές φορές ο Θεός, βλέποντας ανδρείες ψυχές, επιτρέπει τους πολέμους ευθύς εξ αρχής, με την επιθυμία να τις στεφανώσει σύντομα. 42. Αποκρύπτει ο Κύριος από αυτούς που ζουν στον κόσμο τη δυσκολία ή μάλλον την ευκολία του μοναχικού αγώνος, διότι αν την γνώριζαν, κανείς δεν θα αποφάσιζε να γίνει μοναχός. 43 Πρόσφερε με προθυμία στο Χριστό, τους κόπους της νεότητός σου Και θα απολαύσεις το γύρα σου Πλούτων απαθίας Αυτά που συναθρίζονται στην νεανική ηλικία Τρέφουν και παρηγορούν κατά το γύρας Όσους έχουν εξασθενήσει Ασκοπιάσουμε κοπιάσουμε με ζήλο Όσο είμαστε νέοι Αστρέξουμε τρέξουμε γρήγορα Διότι η ώρα του θανάτου Είναι άγνωστη Τεσσαρακοστόν τέταρτον Έχουμε εχθρούς που είναι πραγματικά πονηροί, σκληροί, δόλι, πανούργοι, δυνατοί, αίπνι, αόρατοι και άειλοι. Στα χέρια τους κρατούν φωτιά και θέλουν να κάψουν τον ναό του Θεού, δηλαδή το σώμα του ανθρώπου με τη φλόγα τους. 45 Κανείς όσο είναι νέος, ας μην παραδεχθεί τους εχθρούς του δαίμονες που του λέγουν «Μη λιώσεις το σώμα σου με την πολυάσκηση για να μην αδυνατήσει και αρρωστήσεις, διότι στη σημερινή μάλιστα εποχή δύσκολα θα ευρεθεί άνθρωπος που θα προτιμήσει να θανατώσει τη σάρκα του» το πολύ-πολύ ίσως να στερήσει τον εαυτό του από τα πολλά και ειδονικά φαγητά. Ο σκοπός του δαίμονος είναι να επιτύχει ώστε η αρχή του μοναχικού σταδίου να γίνει με νοθρότητα και πολύ ραθιμία τεμπελιά, οπότε και το τέλος του αγώνος θα είναι παρόμοιο και ανάλογο προς την αρχή του. 46ο Περισσότερο απ' όλα, όσοι θέλουν να υπηρετήσουν πραγματικά το Χριστό, πρέπει να εξετάσουν και να πράξουν τα εξής. Να διαλέξουν με την καθοδήγηση των πνευματικών πατέρων και την επίγνωση του αυτού τους, τους τόπους και τους τρόπους και τις καταστάσεις και τα εργόχειρα τα οποία ταιριάζουν σε Αυτόν. Τα κοινόβια δεν είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν αυτούς που είναι ελέμαργοι. Ούτε πάλι τα ησυχαστήρια είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν τους θυμώδης τύπους. Καθένας ας εξετάσει καλά ποιο πάθος έχει και αναλόγως με αυτό α κάνει την επιλογή του. 47. Σε τρει γενικέ ασκητικές κατηγορίε περιλαμβάνεται όλη η μοναχική ζωή: στον ηρωικό ερημηνισμό, στην άσκηση με άλλον ένα ή το πολύ δύο, και στην υπομονητική ζωή του κοινοβίου. Μην ακλίνει, λέει ο Εκκλησιαστή, στα δεξιά ή τα αριστερά, αλλά οδό βασιλική πορεύθητη, να πορεύεσαι τη μέση οδό τη βασιλική οδό, παροιμίες τέταρτο κεφάλαιο. Διότι ο μεσαίος τρόπος από τους τρίς που αναφέραμε φαίνεται να ταιριάζει στους περισσότερους. Επειδή όπως λέει η γραφή αλλήμωνος τον ένα, διότι αν πέσει σε ακιδεία ή ύπνο ή ραθυμία ή απόγνωση, δεν έχει άνθρωπο να τον σηκώσει. Εκκλησιαστής, τέταρτο κεφάλαιο, στίχος 10. Όπου όμως βρίσκονται δύο ή τρεις συνηγμένοι στο έμον όνομα «Εκεί είμαι εν μέσω αυτών» μας λέγει ο Κύριος στο Ματθαίο στο γιώτα κεφάλαιο. 48. οκτώ ποιος άραγε θα είναι ο πιστός και φρόνιμος μοναχός, ο οποίος την πρώτη θέρμη θα την κρατήσει άσβεστη και δεν θα πάυσει μέχρι τη στιγμή του θανάτου του να προσθέτει κάθε ημέρα φωτιά στη φωτιά, θέρμη στη θέρμη, πόθο στον πόθο και προθυμία στην προθυμία. Βαθμή πρώτη Εσύ που ανέβηκε σε αυτήν, «Μη στραφείς πλέον στα οπίσω».